Δέκατο τρίτο μάθημα. Ο χρόνος είναι χρήμα. Lesson 13. Language Activity. Ανακαλύψτε το πλεονέκτημα. Traveler's checks are for many visitors abroad the main or even the exclusive form of transaction in which banks are involved. Banks in Greece and Cyprus are generally not open in the afternoons. They are open to the public in the mornings, usually from 8.30 onwards, but they close at lunchtime Except in tourist areas where a limited service is generally available in the afternoons, it's advisable to consult the opening hours Ores το κοινό which are displayed outside most banks. The following passage is about the advantages of travellers' checks. Itaxid Lexilogio Anacalipto to discover Itotique. <laughs> Το χρήμα. Μόλι. Όταν. Όταν. Εξαργυρώνω. To cash a check. Η υπηρεσία. Service. Τα αγαθά. Goods. Ανακαλύψτε το πλεονέκτημα των ταξιδιωτικών επιταγών τη τράπεζά μα. Δημιουργήθηκαν πριν από πολλές δεκαετίες και είναι ένα από τα πιο σίγουρα μέσα μεταφοράς χρημάτων όταν ταξιδεύετε. Εξαργυρώνονται σε τράπεζες και χρησιμοποιούνται για την αγορά υπηρεσιών και αγαθών σε εκατομμύρια καταστήματα σε όλο τον κόσμο. Σε περίπτωση κλοπής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Επιστροφής Χρημάτων Τηλεφωνικός ημέρα και νύχτα 365 μέρες το χρόνο. Μπορείτε να τις εξαργυρώνετε σε τράπεζες, αλλά και να πληρώνετε για αγαθά και σε καταστήματα, ξενοδοχεία και σιατορία. Αρχικά, οι ταξιδιωτικές επιταγές εκδίδονταν μόνο σε δολάρια Ηνωμένων Πολιτειών και στερλίνες, αλλά είναι τώρα διαθέσιμες και σε πολλά άλλα νομίσματα, όπως ευρώ, δολάρια Αυστραλίες κτλ.